Ο η δια η εξήγαμε αυτό πως είπαμε από δύο είναι εξήγαμε πως είναι δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο και είναι κοντά σε αυτό που πολλοί από εμάς ε, ε, αναγνωρίζουν ω ε, ή εγχείρημα με αυτή την κατεύθυνση, για την οποία θα μας τα παιδιά, θα μας ανοιχθούν Θα βάλουμε και, πω, και κάποια συνέχεια, μια εγώ ε, κάνουμε μια εισαγωγή. Είμαστε με τον Κώστα εδώ και με τον Γιάννη και τον Γιάννη και το Κώστα... Είναι Από την... Θα βάλω εισαγωγικά η κομπινότητα κιθάρει, διότι δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε μια ολοκληρώνη αλλά Τα δύο χρόνια αυτά που υπάρχουν, θεωρώ όλοι ότι κάνει τα πράγματα και και ε, Ουσιαστικά μια μικρή ιστορική αλλαδρομή. Ξεκινάμε, ε, δήκαμε, συναντηθήκαμε στην Πλατεία το του <coughs> Για ε, Κάποιοι ήμασταν μέρη από το, το κινήματος «Γάιτ-Γάιστ», από εκεί μεταξύ μας και κάποιους άλλου συναντήσαμε στην Πλατεία συντάγματο. Ε, υπήρχε γενικώ μια περιουραίουσα αίσθηση ότι όλα αυτό το πράγμα στο Σύνταγμα καλό ήταν να τελείωσε ο ρόλο του Σύνταγμα. Οπότε υπήρχαν γενικώ έτσι των ε, Ότι πρέπει να πάμε για άλλα πράγματα. Υπήρχε η σκέψη αυτή έντονη οικογεννότητα τέλο πάντων. Από εκεί ξεκίνησε κάπω ανώρημα μπορούμε να πούμε. Ξεκίνησε στην πορεία, είδαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα είχαν ε, φανταστεί. έξι 6 άνθρωποι, 6 Και πήγαμε. Και βρήκαμε ένα χώρο τέλος πάντων στο Μαγαθόνα, μέσω γνωστού, γνωστός γνωστού, στο Σπιθάρι του Μαγαθόνα. Είναι και η περιοχή Σπιθάρι με είδη, γι' αυτό και η ονομασία, να μας αρέσει και ως λέξη, γιατί περιλάβατε, έχει τη Στίθα και το Πιθάρι, που είναι οι όρνησες πάρα πολύ... <συμίλυν> Ξεκινάει. <και τη> <συμίλυν> <συμίλυν> για αυτό που λέμε, Στίθα, χωρίς Στίθα, αν δεν θα ναι. μας και να μην είναι, περίπου είμαστε περίπου δύο χρόνια για να μην είναι, ε, Τώρα, ο το πως πως ήτανε και σκοπό, ε, ε, είναι αυτό το εγχείρημα να να μπορέσει, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο βιώσιμο, σε κάποια ενεργειακά και διαφορετικά, ώστε να μπορούν εκεί. Να ζουν κάποιοι άνθρωποι, μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, έτσι, το τι μπορεί, να, σε τι μπορεί να εξελιχθεί είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, είναι προς συζήτηση. Τώρα, μέχρι το σημείο αυτό τη βιωσιμότητα και τη απτάρκεια τη οικονομία για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, έχουμε, έχουμε ενεργειακά ε, μερικά αυτάκια. Μπορεί να σα μιλήσει και ο κόσμο μετά που είναι ειδικώς στήματα ενεργειακά, διατροφικά, ε, διατροφικά πολύ, πολύ γλυκά πράγματα και στεγαστικά μένουν αυτή τη στιγμή στο πόσπιτα, όμως έχουμε φτιάξει ε, κάποια, κάποιους ε, ένα μαμοιοδεσικό θόλο, έχουμε και κάποια κοντέιντερ τα οποία έχουν χτίως ε, ένα εργαστήριο κατεργασίας ξύλου και κυρίως, αλλά και, και για σύντορο ε, Και βελμιστούμε σιγά να φτιάξουμε και πιο μικρούς γεωτεστικούς στόλους, οι οποίοι θα είναι οι πιο προσωπικοί χώροι, που θα μπορεί κάποιο να, να μένει. Τώρα, ε, θα μπορούσαμε να, να βάλουμε... Είστε αφαλείς από Ανγέντλια. Ε, λοιπόν, ε, ε, Ήθελα μόνο κάτι να πω εδώ πέρα πριν βάλουμε την παρουσίαση. Ήθελα θα να αρχίσει και θα ξέρω πού βγαίνει. Ε, δεν είναι από εδώ πέρα ότι είμαστε πραγματικά πέντε διαφορετικέ ομάδε. Μια όπω θα είμαι συμμετόχο σε μια ομάδα. Δηλαδή για παράδειγμα, στην νέα, πριν ξεκινήσουμε το εγχείρημα αυτός, στη Νέα Γουινέα συνέχεια και μαθαίνουμε πράγματα. Έτσι. Με τον Βασίλη εδώ πέρα κάνουμε μια συνεργασία με την ομάδα ε, ε, Ριζάρη και να βάλουμε, για να βάλουμε Έτσι, Η ανεμογεννήτρια. Ε, μία από δύο που θα δείτε μετά που έχουμε, ε, η μία είναι δωρεά. Είναι δωρεά η αναγνωγεννήτρια από την συλλογικότητα Καφημείου Ακαδημίας Πλάτωνος και ο Κώστας ήρτη και μας βοήθησε από θέλω να πω ότι είμαστε ανθρωποί που αποτελούμε μία παρέα που είμαστε πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Και είναι κάτι... Έτσι, σήμερα το νιώθω πολύ έντονα αυτό το πράγμα, ότι είμαστε, είμαστε μια παρέα. Εδώ πέρα ο καθένας έχει το δικό του αυτόνομο πάντων, το ρόλο, κάνει τα δικά του πράγματα, αλλά αποτελούμε μια παρέα ανθρώπων που έχει ένα, ένα κοινό σχετικό. Δεν θα μιλήσω για το κοινό σκεπτικό αυτό, με κάποιους απόλυτα ο Άλεξ, για το σχετικό. Αλλά είναι έτσι. Ας, ας δούμε λίγο τι είπα, Σα πگی. να κάνω μια μια πολύ ωραία πήγαμε σε ας Πώ πρέπει να διακοπεί σε κάποια και υπάρχουν και τα άλλα. Αλλά ένα πολύ ωραίο που φυσικά δίνει το τελειώδημα. να για θέματα, ναι, δεν είναι Όσον αφορά την διατροφική αυτή πρέπει να καλλιεργήσουμε την ή με κάποιο τρόπο να έχουμε φυτά. Τουλάχιστον σε θέματα, όπω θέλω να πάμε να γίνουμε με εταιρεία, με βίγκα, με πιθανότητα, χωρτοφάγια. Αυτό που κάναμε εμεί τώρα είναι ότι φτιάξαμε ένα λαχανότυπο που βλέπουμε στο σκάφιμο. Είναι η με καποιο τροπο να εχουμε φυτα τουλαχιστον σε θεματα οπω θελουμε να να γινουμε με εταιρεια με που με πιθανοτητα αυτο που κανουμε τωρα ειναι οτι φτιαξαμε ενα λαχανοτυπο που βλεπουμε στο σκαφιμο που είναι η η λεγόμενη, υπαρχει είναι η η που η φατάλη η όρος που κυκλοφορεί πάνω κάτω ξέρετε όλοι είναι τρόπος που καλλιεργεί, γιατί όχι μόνο καλλιέργεια. Και όπως το κάνει, πις, δεν έχει μόνο δρομαχίες, δεν έχει μόνο μανιλιές, έχει κοιτάει διάφορα μεταξύ τους, διότι το υποστηρίζει το άλλο. <σταξιά> άλλη, άλλη μέθοδος που έχουμε για καλλιέργεια και προσπαθούμε να αναπτύξουμε είναι project του Κώστα, που συνεχώς δείχνει τη θέση του, γιατί κρύβεται. Είναι θέμα... Είναι Αυτό είναι μια, να το Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, το οποίο ότι έχει μεγάλη ατύχηση, το έχουμε δει σε λίγο και γίνεται. Και αυτό κάτι Είναι καλύτερα με σε επειδή τα λίμνες πολύ πρόσωπα αυτά να το κάνουμε τεχνικά, αυτό. Έχουμε φτιάξει μια μικρή λίμνη, όπου έχω βάλει μέσα γιατί μόνο τα δεξάρια τόσα τόσο να περισώσουν την και από πάνω, δεν ήταν κανένα η λιμούνια, Και από πάνω υπάρχει το λεγόμενο κρεβάτι, όπω το λέμε, ε, ναι, το 5-5 κρεβάτι, για να κάποιο, για να είναι ταυτικά επάνω. Και από το του, το κλείσμα του, το κλείσμα το τα η μια αν βλέπετε. Παρελθόντω σε αυτήν την κλάση δεν από αποφαίγω φυτό, προσοχή μου σε Εκεί πέρα είναι η που λέμε. Πέμπτο νερό που πηγαίνει στα ψάρια. Τα ψάρια ως φυλλογικά όντα και αυτά τρώνε, κάνουν τα περιπτώματά τους και με μια τρόμπα εδώ των μια τρόμπα νερού, η οποία παρέχει τα περιπτώματα και τα ψάρια, προσθέτουμε εδώ το ξαφύγεται και έξω κάμεστοι φτάσεις και σημείο, σε σημείο που να αυτό αυτό το βοηθείτε και με την πυροχή και τα νερό και δεν καλήσετε τίποτα. Παρακάτω, ναι. Παρακάτω. Παρακάτω, ναι. πάλι στο ίντερνετ. να το αναπτύξουμε σε να δημιουργεί κάποιο να το φτιάξει μόνος του. Οι, οι κύριοι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και έχουν δώσει τον κόπο τους είναι πάλι που είναι στο βάθος είναι, και από εδώ τα οποία παρακάρνει οι Βιάννητες οι έχουν δώσει πολύ, research development στο πώς το φτιάξουμε με κοψήματα, με καψίματα, με διάφορους τρόπους και επακέντες. Αυτή είναι μια, μια κάτι που μπορεί να στην πόλη. Κάθε σε καράτσα, σε κήπο, σε παλκόρνι. Οπότε ο καθένα μπορεί να φέρνει και να καλλιεργεί μόνο στο σπίτι του. <σοπόλοι> Πώ λειτουργεί έτσι, θα το πω και αυτό, συντομία. Ε, έχουμε ένα βαρέλι στο οποίο υπάρχουν οι τρύπε, στο οποίο τι βλέπουμε ότι εξέχουν τα φυτά. Από γύρω γύρω στο βαρέλι και από πάνω. Αυτό είναι γεμάτο με χώμα, όπω είναι το κομμάτι, και φυτά. Και στη μέση, που δεν φαίνεται τώρα εδώ, εδώ, εδώ πέρα, υπάρχει ο κομποστικό σωλήνα. Η Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι ξέρουν τι είναι. Έτσι, βάζουμε μέσα στο αποκλειστικό σώμα οργανικά απορρίμματα. Δηλαδή, πάμε μια, μπαρα... μια πανάλα, πετάμε την πανάλα. Κόψα μια σαλάτα, μετά μέσα ό,τι έχει μείνει από τα σπουδέ. Mm. Δηλαδή. Εκεί πέρα μέσα τώρα αποδοείται η οργανική γη. Είναι σε συστατικά. <coughs> Για επιτάχυνση τη διαδικασία χρησιμοποιήσαμε σπουδέ τα οποία πάλι καλλιεργούμε εμεί. Ε, Δυστυχώ δηλαδή μας κάποια καπονδίκια. <sm> <ifi work> Πολλά προβλήματα, είναι στην και δεν Με όμως Σπίρα ο Φώτης από με το ψευδό μου Πέτρας, εγκαίδη να σκεφασέλετε είναι που πιάνε σε ένα μικρό κλίμα, τα οποία το ένα μπορεί να συνεισφέρει άλλο. Είναι εσύ καλή, εφού μου λέξεις με το πάνελ. Δεν φαίνεται και ο Ραζητηνάγκη από εδώ Και ο κοντέ μου με κόψανε. Με στο ερφόνιο. Με πάμε στο Εδώ την ερφητική αφνάγκη. πάρα πολύ την ΕΒΟΝΔΕΑ. Και την στο Τους παππούδες είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πω ότι έχουμε πετύχει έχουμε πετύχει, όχι μόνο είμαστε έτσι, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί και βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει ενεργειακή αυτάρκεια σε ένα καλό ποσοστό. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε και τα πάντα. Δηλαδή ήθελα να σου πούμε μια ηλεκτρική θερμοφόρα κουπερτούλα για το φάτι, και έφτασε το να Και έφτασε το αίμα, γιατί δεν μου λέγεται ότι έχει βάλει μια κουβέρνα που κι έχει χιλιάβατ, το δεν ξέρω να κάνει με 50 ασφάλεια. Τέλο πάντων έξω το βρήκαμε τελικά. <laughs> <laughs> ε, έχουμε λοιπόν δύο νομογεννήτριες, έχουμε και δύο πάνελ. Ε, μετά είναι κάποια μηχανήματα που χρειάζονται ενδικά για να φορτιστεί τα πλάτα. Τα οποία έχουν έρθει και αυτά από δωρεά. Την ώρα που τι κάνατε, εμεί τα απολαμβάνουμε. <laughs> πλάτα έτσι, για να το κάνει κάποιος χρειάζεται σε αυτό χρήματα. Οπότε το αναφέρουμε ότι δεν έρχεται εξουρανού και κατασκευή να κάνεις. <laughs> Άλλη και άλλη στην παρούσα κατάσταση όπως είμαστε. Εγώ σαν ήξους πόρους. Μια, μια παρέμβαση δεν θα κάνω μόνο εδώ. Έτσι, είναι, η πόρια μας είναι. Ε, καταρχήν, είναι η τσέπη μας. Δεν έχουμε παρατήσει όλες τις δουλειές μας. Ε, δουλεύουμε. Λε. Αλλά πολύ περιορισμένα. Τον μεγάλη μέτρο χρόνο που στο σπιθάρι. Και κάποιοι διατηρούμε κάποιες μέρες χειριάς. Ή κάποιοι δεν έχουν καθόν χειριά. Ε, οπότε, είναι Υιγάρι. η διακεφάλεια. Ο άλλος κρόπος χρηματοδότησης ε, είναι ότι έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ε, το λέγεται «Nation of Uses in Action». Είναι ένα πρόγραμμα τέχος πάντων για κάποια project που έχει σε κράσινη ανάπτυξη. Και το άλλο είναι ότι έχουμε και τελειές από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτούς πάντων και κάτι άλλο δύο να πω, ξέχασα πρέπει να πω είναι οτι οτιδήποτε κάνουμε ε, θέλουμε να το δίνουμε ανοιχτά, τα σχέδια ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να, να, να το κάνει αρέπη και να διαμονήσει από τα το πρώτο λεπτό θέλω να δείτε αν με εντελώνει και αν με θα ήθελα να προσπαθήσω κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι μηχανικοί εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλε μορφέ που σου και ο Άλεξ. Να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα μηχανήματα που χρειάζεται. Αυτό μόνο. Ναι, και τι, δηλαδή, τα συνεργαστικά χαράκια παραδίνουν τα αμυντικά στι. Και να μα ενημερώσει το πρόγραμμα για το 2019. τα συσκευασμένα τα ενώρωνε μεταξύ τους με τσέκια, δεν κάνουν οθυνοπικές, ή μάθαμε τους κονεμβούς, έχουν οθυνοπική συλλάξο, ανάμεσα στις ελευθερία κοινωνισης. Κλείνει ο φόλος, βάζει το πλευρός της και στο επόμενο τάρις που είναι ο δεν έχουμε ακόμα τυχοποίηση, μας πρόλαβε ο καιρός. Θα μέσα σε αυτό το θόλο μια στο και θέρμανση του χώρου με πεδιά, θέρμανση από τα αέρια που παράγονται από και από πέρα... Τη Ροκεστό... Τη και ποιος Ωραία. Οι δημοκρασίες, τα αερία και μεφιτεύουμε τα αερία τώρα, βίνοντας τα παιδιά, αποκτήσουν κάποιους σωλήνες, θα λέγαμε, σε σκήμα καρδιά που μεγαλύτερο μέρος του να θερμάνουμε το έδωπος το οποίο θα είναι από χώμα ίσως βάλουμε πάνω και ξύλο. Αυτό θα το δούμε στην πόλη. Θα προσπαθούμε να πούμε ένα πιο γενικό πλαίσιο, να μην πούμε σε λεπτομέρειες ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εγκυστικό μοντέλο που να αναπαράγεται με λίγα χρήματα, γρήγορα, και να μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλά αντίτυπα και να γεμίσει η Ελλάδα με τέτοια εγκυστικά μοντέλα στο εγωδικό μα. Δηλαδή, Ο στόχο τη ομάδα από την αρχή mm -hmm. δεν ήταν να πάμε εκεί για πράγματα να δούμε καλά. Εμεί είμαστε μια κλειστή, ωραία ομάδα. σα ίσα το αντίθετο να είμαστε συνέχεια ανοιχτοί, να έρθει το κόσμο να μαθαίνει, να βλέπουμε, να είμαστε σε επικοινωνία και να μπορεί αυτό να το εξελίξουμε και να το αναπαράξουμε. Σε όλη την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Ήταν αρχικό στόχος τη ομάδα αυτό και γι' αυτό επιλέξαμε και τον Μαραθώνα. Δεν πήγαμε κάπου μακριά να γράψουμε μα. Επιλέξαμε ένα σημείο κοντά στην Αθήνα. Οποιο θέλει μπορεί να έρχεται πολύ εύκολα να βλέπει τι γίνεται, να δοκιμάσει το τον εαυτό του και αν μπορεί να, το, να μπει μέσα σε αυτή τη φάση, να το εξελίξει και να πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το βασικό κίνητο τη ομάδα. Τώρα από εδώ και πέρα κάνουμε έρευνα και, στην, και στο μοντέλο τουριστικό και στι καλλιέργειε. Συνέχεια κάνουμε λάθη, ξαναπροσπαθούμε πολύ. Δυστυχώ δεν είναι εδώ η Αλέκα που έχει αναλάβει έχει το έργο μου τι καλλιέργειε να μα πει περισσότερα. Και θέλουμε θε, επικοινωνία. Ζητάμε επικοινωνία, ζητάμε ανθρώπου να έρχονται εκεί. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί αυτό. Αυτό ήθελα να πω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Για να μην προασπίσουμε τα τεχνικά. Σε αυτό το χώρο σίγουρα η κουλτούρα είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι η κουζίνα μα και ο χώρο συγκέντρωση συγκεκριμένα είναι. Σάρου θα τα πούμε αυτά. Ω νομίζω. Έχουμε μπει καλύτερα όλοι να μιλήσουν, <στονίδε> να δε, <στονίδε> α, δε, κατωλάθω, α, μιλήσουμε όλοι και μετά να κάνουμε διάλογο και ερωτήσεις. Να προσθέσω μόνο κάτι αυτοί, film, για τη το, το Σάββατο θα κάνουμε ένα στο εργαστήριο. <στονίδε> το τελευταίο του κύκλου που έχουμε ξεκινήσει για την Το είναι ένα και ό,τι χρειάζεται να κάνω, ακόμα δεν έχουμε φτάσει να το δούμε. είναι Ναι, Δεν υπάρχει. Δεν είμαι το βρόσιμο δάσο. Εκεί εμφανίστηκε μια εικόνα. για το βράσιμο δάσο. Είναι το δάσο. Είναι το τελευταίο εργαστήριο που κάναμε. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεταξύ. 4, πέντε, έξι, εφτά διαφορετικών επιπέδων, θα το λέμε, είπε να με τα οποία παίζει το γρόνο που ήταν νεοκράτη. δέντρα, έτσι, μετά πιο χαμηλά δέντρα θάμουν, μετά πιο χαμηλά που είναι, ας πούμε, βότανα, μετά γορβή. Ουσιαστικά όμως αυτό το πράγμα γίνεται μια συγκεκριμένη λογική, την οποία δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να την και να γιατί μα που μας τα έ Ακριβώ και αυτό είναι ένα βρώσιμο βάσο. Δηλαδή η διαθέτηση να διαφέρει με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο σχεδιασμό, ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο προσωμείωση προ τον τρόπο που το κάνει η γη Και είναι όσο δυνατόν βάθο όλων πιο αποδοτικό. Έχουμε κάποια άλλη διαθέτηση. Εγώ δεν ξέρω. Αυτά. Νομίζω. <σχεδιά> okay.